Eu quero tchu, eu quero tchá. Eu quero tchá tchá, tchá tchá tchá tchá. Tcha, eu quero tchu, eu quero tchá. Eu quero tchá tchá tchá tchá tchá tchá. Migai tch, de aí, migai É isso aí, galera. Esse é o um novo hit do João Lucas e Marcelo. Tchu tchá tchá. μιγάκια μικρά, κρακ-κρακ, τέζα. Έγιε εμείς στο στούντιο μιγάκια και φέραμε το Βελόπουλο να τα σκοτώσει με το που κάνει ο ίδιος, προφανώς το φλιτ το παλιό ή κρακ, κρακ υπάρχουν διάφοροι τρόποι να σκοτώσει κανείς τα μιγάκια Κυριάκος βελόπουλο. φρέσκος, φρέσκος Κυριάκος Βελόπουλο. εκτός όλων των άλλων εξολοθρεύει και τα μιγάκια. Τώρα, Γι' αυτό τον βάλαμε έτσι για αρχή. Να τελειώσουμε από τα έντομα, να πάμε στα υπόλοιπα τα σοβαρά. Τα υπόλοιπα σοβαρά είναι τα λιμάνια που μα οδηγούν οι πρωθυπουργοί, εκάστοτε πρωθυπουργοί και ο τρέχον πρωθυπουργό. Στα τα ασφαλή λιμάνια που οδηγούν το λαό και κυρίω τι δυνατότητε που μα δίνουν στις εκλογέ που έρχονται και στι εκλογέ που γίνονται για να βγάλουμε του καλύτερου. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Εγώ θα αναλάβω το κόστο να οδηγήσω τη χώρα. Σε σταθερό λιμάνι. Κλάψε με μάνα, κλάψε με, τη νύχτα με φυγγάρι. Κατάλαβες, το ξέρεις αυτό. Θα το περάσουμε αυτό το δύσκολο χειμώνα. Θα το περάσουμε μαζί. Και στο τέλος της τετραετία θα έρθουμε να αναμετρηθούμε. Και ο κυρίαρχος, ο κυρίαρχος ελληνικός λαός θα αποφασίσει Ποιο Επισημεί να του υπογραμμίσει την επόμενη τετραετία. A galera tá no clima, todo mundo quer dançar. O Neymar me chamou, disse: Faz o tchá. o que é isso, ele disse: te ensinar. Καταλαβαίνετε τι θα πει μια πυρηνική έκρηξη σήμερα. Ω δεν το καταλαβαίνει, είναι η Ντόρα Μπακογιάννη αυτή. Πριν ήταν ο Κυριάκο Μητσοτάκη από την ομιλία στη Βουλή τι προηγούμενε μέρε, εκεί για τι επισυνδέσει που έλεγε ότι θα περάσουμε μαζί αυτό το χειμώνα, ο οποίο θα είναι δύσκολο και θα γίνει πιο δύσκολο επειδή ακριβώ θα τον περάσουμε μαζί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Να έχει το χειμώνα, να έχει το ρεύμα, να έχει την αγωνία για τον πυρηνικό πόλεμο, να έχει την αγωνία με όλα αυτά τα δεκάδε θέματα που είναι πάνω από τα κεφάλια μα και COVID που υπάρχει ενώ δεν έχει φύγει και να έχει και τον Κυριάκο Μητσοτάκη να θέλει να τον περάσετε μαζί. Πολύ μερακλείδες δεν είμαστε, μάλλον τόσο μερακλείδες δεν είμαστε, δεν ξέρω ο ελληνικός λαός μπορεί να είναι και βιτσιόζω σταυτόχρονα, το έχει αποδείξει και στο παρελθόν, αλλά θα είμαστε μαζί αυτό το χειμώνα που έρχεται θα είμαστε και μαζί με εσά αυτό το χειμώνα που έρχεται, ξεκίνησαμε χθες την αυτή σεζόν νομίζω 23ος χρόνος ελληνοφρένειας, έχουμε χάσει, έχουμε χάσει και το μέτρημα είναι σαν, τις, σαν τους ηλικιωμένους, δεν μετράνε ποια χρόνια Είμαστε αρκετά χρόνια, μαζί τι σημασία έχει. 2, 1, 10 80, 8, 80 το τηλέφωνο επικοινωνία, εκείνο αποστόλη. Σα περιμένει πολύ μεγάλη χαρά να πείτε τα δικά σα, τα ανταμώματα, πώ περάσατε, πώ θα περάσουμε και όλα τα υπόλοιπα. Και ακούσαμε την τώρα Μπακογιάννη εδώ, μετά τον κυρία Κωνισοτάκι, να μα λέει για το πόσο αν ξέρουμε και πόσο επικίνδυνο είναι να γίνει πυρηνικό ολοκαύτωμα. Αυτό το είπε χθε με αφορμή. Τον πόλεμο στην Ουκρανία, γιατί υπάρχει και ένα πυρηνικό εργοστάσιο μεταξύ των άλλων στη Ζαπορίτσα, όπω έτσι λέγεται. Ε, από την αρχή του πολέμου, αυτό το εργοστάσιο το πυρηνικό το πολιορκούν οι Ρώσοι, οι Ουκρανοί. Έχει αναφερθεί πολλέ φορέ ότι μπορεί να γίνει ατύχημα, ότι μπορεί να είναι προβοκάτσια, ό,τι, ό,τι, ό,τι και να έχουμε πάλι πυρηνικό εφιάλτη στην Ευρώπη. Όπω τα έλεγε αυτά, η Τώρα Πακογιάννη θυμήθηκε το Τσερνομπίλ, το οποίο έγινε το 1986. Επαναλαμβάνω. Ζούμε στη χειρότερη δυνατή στιγμή. Εγώ στη δικιά μου ζωή δεν έχω ζήσει διεθνώς χειρότερη αστάθεια από αυτή την οποία ζούμε σήμερα. Το βλέπετε μόνοι σας λίγο πριν παίξατε το, το βιντεάκι για τη Ζαπορίζια. Καταλαβαίνετε τι θα πει μια πυρηνική έκρηξη σήμερα. Εσείς ήσασταν μικρά παιδιά Σεγωρό, όταν έγινε το το τέτοι τέτοι, Εγώ είχα μωρό το γιο μου. Εγώ είχα μωρό το γιό μου όταν έγινε το Τσέρνομπιλ. <Κι> Εγώ είχα μωρό το γιό μου. Δεν ήταν και τόσο μωρό γιατί το Τσέρνομπιλ όπως το λέει έγινε το 1986. Ο Κώστας Μπακογιάννης γεννήθηκε το 1978 ήταν ε, 8 χρονών. Μωρό, μωρό δεν το λες, μια αγωνία την έχει για το παιδί προφανώς και γιατί τα λέμε όλα αυτά και γιατί α, τα λέει αυτά η Ντόρα Μπακογιάννη με αφορμή της Απορίζια που είπε εδώ το πυρηνικό εργοστάσιο για να δείξει ότι η μάνα, η μάνα πάντα αγωνιά για το παιδί και όταν γίνονται τέτοιου τύπου γεγονότα πρέπει να βρει το περίφημο γάλα για να δώσει στο παιδί ξανά λέω, 8 χρονών μπορείς και χωρίς γάλα τρώει τα πάντα 8 χρονών τον Αγγλέορα αλλά δεν έχει σημασία εδώ η μάνα είχε κολλήσει ότι έπρεπε να του βρει γάλα εγώ είχα μωρό το γιο μου και θυμάμαι πως έτρεχα να βρω γάλατα σε κονσέρβα για να μην βγει ο Κώστας φρέσκο γάλα τότε Και θυμάμαι πως έτρεχα να βρω γάλατα σε κονσέρβα για να μην βγει ο Κώστας φρέσκο γάλα τότε. Τα θυμάμαι αυτά. Μεγάλη φουρτούνα πέρασε σπυρά. Ποιος δεν τα θυμάται αυτά, θυμόμαστε όλοι. Μια γυναίκα το 86, μπορεί κάποιοι να είσαι και μικροί. Αλλά εγώ το θυμάμαι, μια... Α, αλόφρον να τρέχει στου δρόμου μια γυναίκα και να θέλει να βρει γάλα, όχι φρέσκο, σε κονσέρβα. Το ευαπορέ που λέμε όλοι. Η τώρα το λέει κονσέρβα, δεν έχει καμία σημασία. Και έτρεχε τότε από σούπερ σε σούπερ μάρκετ, από ράφι σε ράφι, από μπακάλικο σε μπακάλικο και από υπόγειο σε υπόγειο, από αποθήκη σε αποθήκη για να βρει γάλα, όχι το φρέσκο γάλα, γιατί το φρέσκο γάλα είχε θέματα, από πάνω τα. Ηλεκτρόνια, ότι πέφτανε εκεί και δεν το πίναμε. Πίναμε όμω την κονσέρβα όλη τότε το γάλα. Εγώ δεν θυμάμαι καμία έλλειψη να υπήρχε, δεν έχει σημασία. Η Ντόρα Μπαγκογιάννη ω μάνα είχε την αγωνία γιατί το μωρό, 8χρονών, έπρεπε να πιει γάλα. Ε, όλα αυτά που εμεί εδώ τα αντιμετωπίζουμε τώρα με ηρωνία, γιατί τόσο μα κόβει και δεν έχουμε και καμία συνέστηση και δεν μπορούμε να καταλάβουμε το δράμα τη μάνα που ίδια η Ντόρα έτρεχε, έτρεχε, έβγαινε από το σπίτι. έβγαινε από εκεί που έμανε και πήγαινε να βρει γάλα από το πρωί μέχρι το βράδυ, μέχρι να γυρίσει πίσω να δώσει το παιδάκι της, στο μωρό της, 8 χρονών, να δώσει το γάλα. Όλα αυτά μας έφεραν στο νου άλλες εποχές. Μικρό διαμέρισμα της Οδού Μυραμπό ένα. Κι ο κήπος μου Μαραθήκε Μου κόψαν το βλαστό μου Εγώ έχω με λομπάγκο Μου κόψαν το βλαστό μου Και θυμάμαι πως έτρεχα Να βρω γάλατα σε κονσέρβα Πριν το τέτοιο Ανθανθήλητηριο το γάλα σε κονσέρβα, Το γάλα γαλά, βλάχα. Πε μου και εσύ του δεινού καμπανά, γιατί, γιατί, γιατί να γίνω μάνα, γιατί, γιατί, γιατί να γίνω μάνα, αχ, μάνα. Γιατί μου καταστρέφεται το παιδί. Γιατί δεν με λυπάστε. Είμαι μια φτωχιά γυναίκα που δουλεύει σαν το σοκολατάκι. <χι> <χι> <χι> όχι σκυλί, σοκολατάκι δουλεύει. Εδώ ακούσαμε την τώρα Μπακογιάννη να ψάχνει να τρέχει, να τρέχει, να βρει γάλα, φρέσκο, όχι φρέσκο, κονσέρβα, κονσέρβα γάλα, γιατί δεν έπρεπε ο κοστή μπακογιά να πιει το άλλο. Ε, δεν ξέρω ποια θα ήταν η διαφορά να έπαινε το άλλο. Στην εξέλιξή του, δηλαδή το δηλητριασμένο γάλα, το μη δηλητριασμένο γάλα και να πειράξαμε εδώ. Τη Μαρινέλα είναι από την καταχνιά αυτό. Το Γιατί Ναγινομάνα, κομβικό και κορυφαίο δίσκο, Κώστα Βίρβο στη Στίχη, Χρήστο Λεωτήση Μουσική. Τραγουδούσε Καζατζή τη Μαρινέλα, και αυτό είναι ένα πολύ ιδιαίτερο τραγούδι. Κόψαμε τα βασικά, αλλά τέριαζε απόλυτα στο δράμα τη Ντόρα Μπακογιάννη να βρει, όπω μα είπε χτε, να βρει το γάλα που έπρεπε για το μωρό τη που 8 χρονών. Μέχρι τώρα η κυρία Μπακογιάννη γενικώ στη Νέα Δημοκρατία ανήκει στου σοβαρού. Δεν είναι από του φεδρού που βγαίνουν και λένε ότι να είναι. Χθε τα είπε όλα αυτά για να πει ότι για να δικαιολογήσει τι παρακολουθήσει του Ανδρουλάκη. Ότι πρέπει η ΑΕΠ, επειδή συμβαίνουν όλα αυτά και επειδή μπορεί να γίνει πυρηνικό ατύχημα, να παρακολουθεί κάποιου. Έκανε ένα κλικ λίγο πιο πέρα στη μη σοβαρότητα και βέβαια μπήκαν και τα γάλα τα μέσα και έγινε ακόμη καλύτερο. Αλλά θυμηθήκαμε επίση, γιατί έχουμε μνήμη, ότι η Ντόρα Μπακογιάννη. και ω γιαγιά, όχι μόνο μάνα, και ω γιαγιά πάλι έτρεχε στους δρόμους τότε με τα capital control. Σήμερα που μιλάμε, μετά από τρία χρόνια mm -hmm. έχουμε κλειστέ τράπεζες, εγώ την πάτησα σήμερα το πρωί πήγα να πάρω σοκολατένια αυγά για, για, τα, εγγόνια, για τα, εγγόνια. τα εγγόνια μου ναι. και πήγα να πάρω τα σοκολατένια αυγά του Πάσχα και κατάλαβα ότι δεν είχα λεφτά και λέω θα πάω να πάρω λεφτά και η παιδιά την πάτησα, μου λένε μα δε, δεν μπορείτε να πάρετε λέει ναι. γιατί και τα είχα... έχετε πάρει ναι. Και... Και συνειδητοποίησα ότι ναι. τρία χρόνια μετά το βαρουφάκι και το αγάπη μου έκλεισε τις τράπεζες ναι. Εμείς δεν μπορούμε να ακόμα έχουμε capital controls Ναι αλλά δεν γίνεται αυτό όμως δεν είναι ζωή αυτή να μην μπορείς να βρεις γάλα σε κονσέρβα Να μην μπορείς να βρεις σοκολατένια αυγά και τώρα πρόσφατα πριν τρία-τέσσερα χρόνια ε, Όσο ήσουν αμικρή σε εξορίας στο Παρίσι Και ένα τρως μπακαλιάρο μόνο, όπως έλεγε, και σκορδαλιά. Και παστίσιο που φτουράει στο διαμέρισμα του Σοδού ένα Εκείνο το μικρό διαμέρισμα, στο καλύτερο διαμέρισμα του Παρισιού. Θέλω να πω ότι εμείς εδώ έχουμε τα δικά μας, μιλάμε για την ακρίβεια, για την ανεργία, καταγράφουμε και εδώ σε εκπομπή το δράμα ή τις δύσκολε στιγμέ ή την κακουχία ενός λαού, όσο μπορούμε. Διασκεδάζοντα ταυτόχρονα, αλλά υπάρχουν συμπολίτε μα που περνάνε πάρα, πάρα πολύ άσχημα. Μπείτε λίγο στη θέση τη Ντόρα Μπακογιάννη, είτε ω μάνα, είτε ω γιαγιά, είτε ω βουλευτή, είτε ω νέα κοπέλα που ήταν στην εξορία στο Παρίσι. Ξαναλέω, που εμεί για να πάμε στο Παρίσι πληρώνουμε κρατή χίλια ώρα τώρα, ενώ εκεί ήταν εξορία για αρκετό καιρό και ζούσαν στα καλύτερα. Τελεία όλα αυτά τα δράματα. Πάμε σε κάτι που θα μα κάνει όλου καλύτερο. Να αναθαρίσουμε είναι ο κύριο Βρούτη Γιάννη Βρούτη, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο τη Νέα Δημοκρατία και μιλάει για την νέα δημοκρατία. Κύριε Πρόεδρε, κύριε και κύριοι συνάδελφοι, παρακολουθώ από το πρωί τη διεξαγωγή τη συζήτηση και επιτρέψτε μου ω ένα πολιτικό έλεγο τη κυβερνήτη παράταξη τη Νέα Δημοκρατία. Να πω αυτό που αθόμητα, από τον κόσμο που μα παρακολουθεί χρόνια τώρα την πολιτική ζωή του τόπου, βγαίνει τη τιμή, την υπόληψη και το κύριο τη νέα δημοκρατία. ούτε κανείς μπορεί να το θίξει, ούτε να το αμαυρώσει. Γιατί η τιμή και αξιοπρέπεια δεν πουλιούνται. Τη τιμή, την υπόλοιψη και το κύρος της νέας δημοκρατίας Ούτε κανεί μπορεί να το θίξει, ούτε να το αμαυρώσει. Γιατί η τιμή και η αξιοπρέπεια δεν πουλούνται. Πώ θα δίνει. Η τιμή και η αξιοπρέπεια, πολύ καλά τα λέει για το πουλου, Αλλά κυρίω ο Γιάννη Βρούτσης η τιμή, η αξιοπρέπεια, η υπόλοιψη τη Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να τι αμφισβητήσει και τι τρει. Κανεί δεν υπάρχει στοιχείο. Όλα αυτά για τι παρακολουθήσει και για όλο αυτό το κωμικό και πολύ επικίνδυνο και πολύ σοβαρό ταυτόχρονα. Που ζούμε τις τελευταίες μέρες και το κομικό προέρχεται από τις δικαιολογήσεις των στελεχών που βγαίνουν να δικαιολογήσουν, να απολογηθούν, να υπερασπιστούν την κυβέρνησή τους. Όλα αυτά μαζί προκαλούν το κομικό της υπόθεσης, όλα τα άλλα είναι πολύ σοβαρά έτσι και αλλιώ. Να, μια τέτοια κομική τοποθέτηση για να υπερασπιστεί τη Νέα Δημοκρατία είναι αυτή. Πολιτικά. Η κυβέρνηση είναι πολύ εκτεθειμένη. Δεν, <Δεν το καταλαβαίνω. Εγώ, εγώ δεν θεωρώ κανέναν τρόπο. Δεν υπάρχει νόμιμο σε μια παρακολούθηση ενό ευρωβουλευτή. Ένα πολύ επιχειρηματία που πήγε στο γραφείο από δύο μέρε μου είπε ένα, μια πολύ ωραία τάξη και εμά την είπε και λέω γελώντα. Στην μεταφέρεια τη αναφύλλωση το κλίμα. Λέει είναι φοβερό αυτό που συνέβη στην Ελλάδα. Πληροφορθήκαμε ότι μια εθνική υπηρεσία που φτιάξουμε για να παρακολουθεί τηλέφωνα, όντω παρακολουθεί τηλέφωνα. Ναι, αλλά γιατί. Η δουλειά τη Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών ή ένα κομμάτι τη δουλειά Eu Marcelo quero Eu quero Eu quero chu. Cha cha cha. Eu quero chu. Eu quero chá. Eu quero chu. Cha cha Είναι τόσο απλό. Η δουλειά τη Εθνική Υπηρεσία είναι να παρακολουθεί. Και τι έκανε η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, παρακολούθησε. Γιατί γίνεται όλο αυτό ο χαμό. Έκανε αυτό που είναι η δουλειά τη. Άλλωστε, τα τηλέφωνα, όταν μιλάει κάποιο, βρίσκεται στο ένα σημείο τη γη. Και ο άλλο στο άλλο σημείο, ε, κάποιος μπορεί να παρέμβει. Έχουν και αυτή την τεχνολογία. Άρα, που επίση το κακό. Όλα αυτά είναι πολύ λογικά. Σύμφωνα με τον Άδων Γεωργιάδη, και βγαίνει και τα λέει και στα κανάλια, λέει την του. Από άλλο κανάλι ο συνάδελφος Κυριάκος Βελόπουλος, από ραδιοφωνικό κανάλι, κάνει εκπομπή και κάποια στιγμή, δεν ξέρω εκεί, τον βλέπει από το YouTube, γιατί η εκπομπή βγαίνει και στο YouTube. Κάποιος ακροατής φοράει ένα κεραμίδι παντελόνι ο Κυριάκος Βελόπουλος και όλο αυτό έγινε πάρα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Ωραία νόητε, από πού και σπουτοπίσιν το κεραμίδι είναι κόκκινο, είσαι και βλάξι. Αυτό πόσο... είναι, δεν δεν αυτός, αυτός είναι ένα βλάκα ο οποίο θέλει μόνο ηλικιότητε. Λέει καλά ρε κόκκινο παντελόνι φορά σήμα και το τιμά. Το κεραμιδί έγινε κόκκινο. Κεραμιδί είναι. Ρε ζών, ρε χρωματοψία βλάκα. Δηλαδή πραγματικά δείτε πώ η ηλικιότητα κυκλοφορεί στον κόσμο. Μιλάμε πολιτικά. Λέμε συγκεκριμένα πράγματα και πετάγεται να μην πω πιο κάποιο και σου λέει καλά ρε κόκκινο παντελόνι. Φορά, κόκκινο, παντελόνι το κεραμιδί. Ναι, κόκκινο, κόκκινο δεν είναι, να ξέρεις δλάκα, Κόκκινο είναι κόκκινο. Ναι, κόκκινο είναι αυτό. Αυτό Κο, είναι κόκκινο. κόκκινο δεν είναι. αυθαλμίατρο. Αυτό είναι κόκκινο. Και τι σημασία έχει τώρα, συγγνώμη δηλαδή. Βρε, ο okay. ηλίθιος ενοικιάζει πάντα, κερδίζει πάντα. Αλλά α, να είσαι ηλίθιος τι να πω. άρε, άρε, άρε. Δεν φταίτε εσεί. Φταίμε εμεί που σα δίνουμε το δικαίωμα να μιλάτε, ρε παιδιά. Φταίμε εμεί που σα δίνουμε το δικαίωμα να μιλάτε. Ε, πρέπει να τα πει κάποιο επιτέλου. Εμ, δίνει το δικαίωμα να μιλά. Εμ, ο άλλο βλέπει από το YouTube και είπε το κόκκινο κεραμιδί. Μάλλον το κεραμιδί το είπε κόκκινο. Και έγινε ο χαμό. Καταλάβατε τι βλάκα, ζώντων, καταχέριασε. Τώρα εδώ συζητούσαμε το τον χάλαρη. που έχει. Των πουλάει, λείπει κάτι για τα μάτια. Ένα οφθαλμολογικών, ένα οφθαλμικών, ένα ματικών, ξέρω, ένα χρωματοψιακών, αυτές τις ονομασίες που δίνει, ώστε να βοηθηθεί και ο ακροατή του να μπορεί να ξεχωρίσει το κεραμιδί παντελόνι από το κόκκινο. Σοβαρά θέματα θα πει κάποιος. Βεβαίως, αυτά είναι τα σοβαρά θέματα. Ποια είναι τα σοβαρά θέματα, όλα τα υπόλοιπα, στην ε, Βόρεια Κορέα. Είχαμε ένα δραματικό γεγονός Αρρώστησε ο ηγέτης εκεί Ο Κιμιονγκούν Τον θυμόμαστε όλοι Αρρώστησε από COVID Αυτό ε, αναφέρθηκε στα μέσα ενημέρωση. Όπως γίνεται σε όλες τις δημοκρατικές χώρες Και σε μας εδώ Εκεί δεν εμφανίστηκε με μουσή αξίριστος ο ηγέτης Όπως είχε εμφανίστηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης Δύο μέρες που ήταν στην καραντίνα Εκεί όμω κλαίγανε όλοι. Κλαίγανε οι παρουσιαστέ τηλεόραση, εκεί μια κυρία με τα ροζ που βγαίνει συνέχεια φασιωμένη. Κλαίγανε, είχε και μια συνεδρίαση εκεί το κόμμα. Κλαίγανε όλοι στο κόμμα, γιατί αν κάτι νιώθει άσχημο ηγέτη, αισθάνονται όλοι την ανάγκη να κλαίνε. Αυτό σημαίνει και στι άλλε χώρε και στην Ιαπωνία, δίπλα που είναι αστική δημοκρατία, αλλά δεν έχει σημασία. Εμείς, τα φώτα μα πάντα στην Βόρεια Κορέα. Είναι δηλαδή όλων των λαών αυτό ένα σύνδρομο, σύνηθε κάτι έθιμο. Τάση, Πείτε το όπω θέλετε. Θυμάμαι όταν είχε πεθάνει και ο χειροχήτο αυτοκράτορας στην Ιαπωνία κλέκαμε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που σατυρίζουμε, κοροϊδεύουμε και καλά κάνουμε του Βορειοκοριάτε για διάφορα άλλα θέματα. Εκεί λοιπόν, αλλά στη Βόρεια Κορέα, θα ακούσουμε το ρεπορτάζ. Τι ακριβώς συνέβη, πώ αντιμετωπίστηκε και πώ νίκησε τον κορονοϊό ο Κιμ Ιονκούν. Στη βόρεια Κορέα τώρα σε κλάματα ξέσπασε το κοινό όταν η αδερφή του Κιμ Γιονγκούν αποκάλυψε κατά τη διάρκεια ομιλίας της ότι ο ηγέτης τους είχε πυρετό και κινδύνεψε όταν νόσησε με COVID. Η αδερφή του Κιμ Γιονγκούν περιγράφει την περιπέτεια της υγείας του φωτεινού ήλιου της Βόρειας Κορέας και το δάκρυ στην Κεντρική Επιτροπή του Κουμονιστικού κόμματο τρέχει κορόμιλο. 사신이 끝까지 책임져야 하는 인민들 생각으로 한 순간도 자리에 누울 수 없었던 몬수님과 Andreas Kinekes, Akoma Kepios Kliriton el oplon dinamen ligizun ke psachnoun mandili na skopistun. A mesos meta i kinioyong kategoritou syn oti oi Koreates pospheran ton Ο μικρός πυραυλάνθρωπος όπως τον αποκαλούσε ο Τραμπ μαζί με το τέλος της πανδημίας αποκαλύπτει και τον τρόπο που νίκησε τον κοροναϊό χωρίς να υπάρχουν εμβόλια, ακόμα και τεστ, καραντίνες, θεραπείες από παραδοσιακά φάρμακα και πάνω απ' όλα, όπως είπε ο Κιμ, το ανώτερο σοσιαλιστικό σύστημα της Βόρειας Κορέας. Ο Θεός να το κάνει σοσιαλιστικό σύστημα δεν έχει καμία σημασία Σημασία έχει ότι ήρθε ο Υιός στη Βόρεια Κορέα με τα μπαλόνια Που στέλνουν οι Νότιο Κορεάτες Και κόλλησε ο Φωτεινός Ήλιος Έτσι τον λένε και τον ηγέτη Είναι μια πολύ ωραία ιδέα να λέμε και εδώ το δικό μας Φωτεινό ήλιο, βέβαια έχει άλλα προσονή εν κόμενο, μοησίτ. Θεό, δεν ξέρω εγώ. Το φωτινό ήλιο πάει και στον κυριαρχικό Μιτζοτά, γιατί είναι ένα, έχει ένα ωραίο χαμόγελο, είναι έτσι προσινή, έφκαρι. Οπότε του ταιριάζει στο φωτινό ήλιο. Ελπίζω τα δικά μα τα κανάλια, όχι με φαστιωμένου δημοσιογράφου και παρουσιαστέ και παρουσιάστρεσίε, αλλά μπορούν να τον αποκαλούν φωτινό ήλιο. Έτσι λοιπόν, κόλυψο ο φωτινό ήλιο και ω όλη την κεντρική επιτροπή, ψάχνουν όλοι μαντίλι γιατί κλέγανε ακόμη και πιο σκληρή. γιατί αρρώστησε ο ηγέτης, αλλά όμως ο ηγέτης νίκησε και από αυτή τη μάχη και προχωράει δυνατά και καθαρά συμβαίνουν, 2022 έχουμε και συμβαίνουν αυτά, παρουσιάζονται αυτά από τα δελτία της Βορείου Κορέας, όχι ότι εδώ είμαστε καλύτερα, γιατί και εδώ γίνονται διάφορα, αναλογικά τα εδώ είναι πιο τραγικά, γιατί υποτίθεται, εδώ είναι δημοκρατία, αστική, πολυκομματική και περιμένεις άλλα πράγματα, όχι αυτό το γλύψουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Δεν έχει καμία σημασία. Γιάννης Λοβέρδος, ευτυχής πάντα, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Λοβέρδος, μιλάει για όλα αυτά που συμβαίνουν. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή άνθρωπος που να ευμερεί. Δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο. Πουθενά στον κόσμο και πουθενά στην Ευρώπη. Ούτε αυτοί ευημέρουν, δεν το ξέρω θα παρουσιάσει ζημίες αφέτος. οικονομία, να διαχωρίσουμε εδώ ένα πράγμα άλλο οικονομία, άλλο ακρίβεια Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή άνθρωπος που να ευημερεί Εδώ απαντάει στην ερώτηση τι θα γίνει με τις ακρίβιες, βενζίνες, ρεύματα τρόφιμα και λέει δεν υπάρχει σε όλο τον πλανήτη και σε όλες τις χώρες άνθρωπος που να ευημερεί, άρα Μην ζητάτε κι εσεί να ευημερίσετε, αφού δεν ευημερούν οι άλλοι που είναι και σε καλύτερη θέση, Γερμανοί, Γάλλοι, Αμερικάνοι, δεν ξέρω ποιή, δεν υπάρχει περίπτωση να ευημερίσετε κι εσείς εδώ. Και κάνει ένα ωραίο νεολογισμό εκεί με την οικονομία και την ακρίβεια, ότι είναι διαφορετικά. Αλλά είναι Γιάννη Λοβέρδο, είναι εργοτέχνη. Δεν το ερμηνεύεις, το δέχεις όπω είναι, το κοιτά, το ακού και πα παρακάτω. Παρακάτω είναι οι περίφημε παρακολουθήσει, υποκλοπέ που συμβαίνουν και μα ήρθε στο νου. Μια ταινία εκεί, το τάγκ στο κρεβάτι μου, που ο ένα υπουργό μετά τον άλλον, ο ένα στρατηγό μετά τον άλλον, Χούντα, εκεί αναφέρεται η ταινία, ε, συνειδητοποιεί ή λέει στον άλλον ότι παρακολουθείτε. Έχει δίκιο ο άνθρωπο. Αυτό που γίνεται δεν επιτρέπεται να γίνεται. Ακούω εκεί να σε παρακολουθούν. Ε, τι θε να κάνω, Να διαμαρτυρηθεί, να πάρει τον περικλή και να του τα πει. Αντιστράτηγο είναι, σε ξέρει καλύτερα και από τον αδελφό του. Να δώσει δεν είναι να πάψει παρακολούθηση. Μα δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Τα πράγματα είναι πολύ απλά. Εσύ δεν έχει τη δύναμη να τα αντιμετωπίσει. τηλέφωνο. Μπρος, α, τι κάνεις, σε προακουθούν, καλά, δεν το κεστάσω Θα πάρω τον ασύ σιγά μας πούνε Ε, μπρος ναι, λέγεται, Χατζημανίας είπατε, παρακολουθείτε Α, και εσείς, Χα. δυστυχώς και εμένα με παρακολουθούν Ναι, το έχω αντιληφθεί επανειλημμένος Νομίζω ότι είναι καιρός να το αναφέρω στον πρόεδρο, τώρα μέσος μάλιστα Γραμματεία πρόεδρου κυβερνήσεως, λέγεται Μάλιστα περιμένετε. Γεια σου. Είμαι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εγώ είχα μωρό το γιο μου όταν έγινε το Τσέρνομπιλ. Και θυμάμαι πως έτρεχα να βρω σοκολατά για να μην πγει ο Κώστας φρέσκο γάλα. Και θυμάμαι πως έτρεχα να βρω Μπακαλιάρο σκορδαλιά Για να μην πγει ο Κώστας τα ραμοσαλάτα <Τι> Μπακαλιάρο σκορδαλιά έτρεχε να βρει Για να μην πγει τα ραμοσαλάτα Όλα μαζί τα βάλαμε εκεί Αφού έτρεχε για το ένα και δεν έτρεχε για το άλλο Εδώ είναι η Ελληνοφρένια τελευταία μέρα του. Όχι, πρώτη τελευταία. Σήμερα είναι 30. Αύριο έχει 31. Ναι, πρώτη τελευταία μέρα του Αυγούστου, του καλοκαιριού δηλαδή, του 2022, πάει και το καλοκαίρι. Πάμε για τα Χριστούγεννα κανονικά. 2.11.10.80.80.80, με τέτοιε αισιόδοξε σκέψει. Αν και είναι ωραία τα Χριστούγεννα και ο χειμώνα, μπορείτε να πάρετε. Είναι ο Αποστόλη. Σα περιμένει. Μου λέει εδώ να παίρνετε. Περιμένει πολλά από εσά. Έχει απαιτήσει και αυτό. Αλλιώ στέλνετε mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση του σταθμού που αυτή την ώρα την παρακολουθώ εγώ, radio.pathakipara.gr. Ο Παναγιώτη Χάλαρη ρυθμίζει τον ήχο, δεν είναι ο Κύρκο, ελληνοφρένια.net.gr, το επίσημο site του Ομίλο Ελληνοφρένια, εκεί μα ακούτε τώρα live μετά οιχογραφημένου. Και στο YouTube μα βρίσκεται στο Ελληνοφρένια Official, από κάτω έχει να κάνετε και διάλογο και chat και εγγραφή, ό,τι θέλετε. Πρώτο μέρο του λαού, έχει σειρά τώρα, μα πάει και κολλάει στι πρώτε διαφημίσει. Έλα, Έλα, Έλα, προσπαθούσα να κάνω επισύνδεση μια ώρα. Καλά, τώρα ήρθαν τα γατάκια να μα πούνε για επισύνδεση. Όταν τα κάναμε εμεί αυτά, τα γατάκια καλώς. τώρα να πούμε, εμεί κάνουμε 20 χρόνια επισύνδεση. Και εγώ, σαν ηλεκτρολόγο, φίλε και στο πλοίο, επισύνδεση όλη την ώρα. Α, μες, ηλεκτρολόγος... κατάλαβα, κατάλαβα την επισύνδεση που κάνει εσύ. Ε, βέβαια, ναι. Με την τρύπα στο με... βαρέλι, κατάλαβα. Το βαρέλι, το βαρέλι. Το glory hall το, το βαρέλι, λεγόμενο τη επισύνδεση. Το glory hall τη επισύνδεση. Να σου πω, καλώ ήρθατε. Και έχω να σου πω και κάτι που ωραίο, ρεφίλε που το είδε, να είσαι ηλεκτρολόγο και τώρα γράζε Το πέστης, ήταν πολύ ωραίο. Οι κιλοβατόρε, φιλέ, άμα τι διαβάσει ανάποδα, λέγονται σε έρωτα βολική. Πολύ νόημα. Είμαστε βολικοί στον έρωτα. Μα γαμπάνε ασύστολα και εμεί δεν μιλάμε. Να, ορίστε. Έτσι. Θεαίροτα βολικοί. Κιλοβατόρε. Αυτό είναι. Μιλάμε για πολύ νόημα, αδάπο. Τέλο πάντων, δεν ξέρω τώρα εκεί με τι επισυνδέσει, τι άλλα ναρκωτικά κάνει. Χε δεν πειράζει. Αλλά για. Ηλεκτρολόγο <laughs> το είδε και αυτό, δεν ήμουν εγώ πάντοτε. Ξέρω, ναι, ηλεκτρολόγο, γεια. <laughs> Ε, ναι, γεια σας. Είστε Καναριένα. Είμαστε Καναρίνοι. Καναριένα. Ε, ποιον όροφο. Καναριένα. Α, μισό λεπτάκι, δεν κατάλαβα. Όχι, δεν είμαστε. Πού είστε. Εσείς πού είστε. <laughs> Έχω βγει έξω, δεν σας βλέπω. Ναι, κανα... Καναριένα, είσαι εκεί, Καναριένα. Όπως είναι το Κολαριένα. Τέλο πάντων. Έλα, γεια. Έλα ευχηθώ. Καλή δύναμη, καλή αρχή Και να απαντήσω στο Θήμιο Γιατί τα κάνει αυτά ο Μητσοτάκης Γιατί μπορεί προφανώς έτσι Ξίδι και πάμε Λέγετε μαλακίες το... λέγετε μαλακίες Τώρα που μας ακούνε που υποκλέπτουνε ναι. Κοίταξε, Να μπείτε δικά, σε καμιά μαυρή Να μην πάρεις κανένα πάσα ακόμα Να μην πάρει κανένα πα ακόμα. Ναι, ρε, πουλάκι μου, αλλά ξέρει τι γίνεται. Ούτε αυτό δεν μπορούν να κάνουν. Σωστό γάμο, το κερατό μου. Αν τα κάνανε αυτά, σωστά, παιδί μου, δεν θα μιλάγαμε. Αντίβο. Θα ήταν σε άλλο επίπεδο. <συσχε> θα λέγαμε οι άνθρωποι είναι επαγγελματίε. <συσχε> Τίποτα. Ερασιτέχνε. <συσχε> αυτό με, με εξοργίζει και εμένα. Χαίρετε. Χαίρετε! Παραπολιτικά πείρα! Ναι, ναι! Θα σα ρωτήσω κάτι που θα σα φανεί παράξενο. Ωπα, για να α, δω! Που, α, ακούω παραπολιτικά πολύ καιρό. Είμαι 72 χρονών, αλλά τώρα δεν μπορώ να θυμηθώ το νούμερο και, για να το πιάσω. Και να μην ξεχνάτε τίποτα μνημονικών. Α, τον 902 αριστερά στα FM το θυμάστε. Ε, κοίταξε όσοι είναι πει κομμουνιστή, ναι! Ωραία. 902-1. Ναι, 901, Α, ωραίο, πολύ ωραίο. Είδε. <laughs> αλλά θα το θυμάσαι έτσι, ε, ναι, ναι, επειδή είσαι συνεπεί <συνστήρι> Ακριβώ, Δεν σε μοινιάζει. Ένας κομμουνιστής που ακούει τα πάντα Μ και, δια, και αναλύει ό,τι μπορεί. Αυτό. <χεχε> Φίλτρο να έχουμε. Έγινε. Να είστε <συνστήρι> καλά. Εγιέρω είναι. Ευχαριστώ πολύ. <συνστήρι> Μορό το γιο μου όταν έγινε το Τσέρνομι. Και θυμάμαι πως έτρεχα να βρω σοκολατάκι για να μην βγει ο Κώστας μπακαλιάρο σκορδαλιά, τότε Τα θυμάμαι αυτά. Είναι χειμό μπακαλιάρο κορδαλιά, τότε υπήρχε με το Τσέρνοι. Εμεί πάλι θα θυμόμαστε όλοι. Και η σοκολατάκι θα τρωγε ή μπακαλιάρο κορδαλιά σε χυμό, σε μπουκάλι. Μπορεί να υπάρξει σε κάποια σουπάρκετα ακόμη. Στα καλά όμω έχει οπουδήποτε. Βρείτε το να το βρείτε στην υγειά μα. Πιείτε μπακαλιάρο, κορδελιά ή χυμόταρα μοσαλάτα επίση. Υπάρχει το σκάνδαλο, α το πούμε έτσι, των παρακολουθήσεων, επισυνδέσεων, υποκλοπών. Καθόλου πρωτότυπο, γινόταν και παλιά. Η οικογένεια έχει και μια παράδοση. Αλλά όμω τώρα εδώ έχει γίνει όλο αυτό με τον Ανδρουλάκη. Δεν έχουμε μάθει για ποιο λόγο και έχουμε, δεν έχει απαντηθεί κανένα απολύτω ερώτημα. Γιατί παρακολουθούσαν τον Ανδρουλάκη, ποιοι τον παρακολουθούσαν, αν ήταν σε γνώση. Απαντήσει υπάρχουν στα μυαλά του καθενό, αλλά όμω δεν ξέρουμε τι ακριβώ έχει γίνει. Αυτό που θυμόμαστε είναι την προηγούμενη εβδομάδα και ο Πρωθυπουργό και ο κύριος Κονόμου, κυβερνητικό εκπρόσωπο, να λένε στον Νίκο Ανδρουλάκη να πάει να ενημερωθεί τι ακριβώ έχει γίνει με την περίπτωσή του. Ο δεν πήγε, αλλά βγαίνει χτε ο Γεραπετρίτη στον Άρη Πορτοσάλτε, στο Sky στο ραδιόφωνο και του λέει ότι δεν ξέρουμε τι ακριβώ έχει γίνει με την υπόθεση, Ανδρουλάκη. Κανεί δεν μπορεί να ξέρει, κύριε Πορτοσάλτε, ποιοι ήταν οι λόγοι που οδήγησαν την υπηρεσία στο να εισηγηθεί και τον δεν Ισαγγελέα να. δεν αυτό, αυτό νισα... βε... Βεβαίω, μια... υπάρχει, μια... υπάρχει. Μπορεί να υπάρχει δημοκρατι... μια δημοκρατική. Μια δημοκρατική. Μια δημοκρατική. φιλελεύθερη διακυβέρνηση να λέει. Να μην υπάρχει κάπου γιατί παρακολουθεί βεβαίως, και δεν κοιτάται πολιτικό. Βε... Βεβαίω και υπάρχει, κύριε Πορτοσάλτε. Αλλήλω να μην υπήρχε. Υπάρχει ένα. Προφανώ ένα φάκελο που τεκμηριώνει την εισήγηση τη Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Επί τη βάση του φακέλου αυτού αποφασίζει εν τέλει ο Ισαγγελέα. Εν προκειμένου, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, δεν προέκυψε από την παρακολούθηση του τηλεφώνου του κ. Ανδρουλάκη κανένα στοιχείο και εξ αυτού του λόγου δεν υπήρχε κανένα λόγο ούτε βεβαίω να συνεχιστεί, ούτε να γνωρίζει το περιεχόμενο αυτό ο οποιοδήποτε τρίτο. Αλλά Τον καλούσανε να πάει να τον ενημερώσουνε και εδώ λέει ο Γεραπετρίτης ότι δεν ξέρουμε τους λόγους γιατί τον παρακολουθούσανε. Όταν τον ρωτάει ο Πορτοσάλτο δεν υπάρχει φάκελος, κάτι, έτσι γίνεται χήμα, ναι, λέει υπάρχει ένας φάκελος ε, ο οποίος μέσα τεκμηριώνει, είναι λόγια του Γεραπετρίτη, τεκμηριώνει τους λόγους που τον παρακολουθούμε, αλλά επειδή τον παρακολουθήσαμε δεν βρήκαμε κάτι, Δεν μπορούμε πια να πάμε στο φάκελο σοβαρή απάντηση τώρα. Σοβαρού τελέχου κυβερνητικού που είναι και το νούμερο 2-3 μέσα στο μαξίμουμ. Τι ακριβώ νούμερο έχει, δεν ξέρω. Και βγαίνουν και λένε όλα αυτά. Και θυμάμαι βεβαίω εγώ και όλοι θα το ακούσουμε τώρα και τον Πρωθυπουργό και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Να καλεί τον Ανδρουλάκη να πάνε να τον ενημερώσουν για πράγματα που δεν ξέρανε, όπω είπε ο Γεραπετρίτη χθε. Η κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή επιχείρησε δια του κυρού να ενημερώσει τον κύριο Ανδρουλάκη από την πρώτη ώρα. Που η κυβέρνηση και εγώ προσωπικά έλαβα γνώση των γεγονότων, κάλεσε η κυβέρνηση τον ενδιαφερόμενο να ενημερωθεί προσωπικά. Όμω δεν ξέρουμε του λόγου. Τον καλούσαν να πάει, δεν πήγε ο Ανδρουλάκη. Τι θα μάθαινε, το τίποτα. Γιατί το είπε ο Γεραπετρίτη. Αυτό που θα του έλεγε του Ανδρουλάκη για ποιου λόγου τον παρακολουθούν, μα είπε χθε ότι δεν ξέρουμε του λόγου που τον παρακολουθούσαν. Αλλά είναι τεκμηριωμένοι οι λόγοι σαν φάκελο. Αλλά επειδή δεν βρέθηκε τίποτα, ο φάκελο. Κάπου είναι, χάθηκε ο φάκελος, δεν υπάρχει ο φάκελος, δεν μπορεί να έχει πρόσβαση κανείς σε αυτόν τον φάκελο ούτε ο πολιτικός της ΕΕΠΟΥ, ο πρωθυπουργός της χώρας, Κυριάκος Μητσοτάκης Αν παρακολουθούσε κάποιος το Γιάννη Λοβέρδο, το βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τι θα έλεγε ο Λοβέρδος αν το μάθαινε Όλη η κριτική στο πρόσωπο του κυρίου Ανδρουλάκη ήταν ότι δεν πάει να ενημερωθεί, ότι τον καλούσε ο κύριο Γεραπετρίτη να πάει να ενημερωθεί και χθε ο κύριο Γεραπετρίτη έλεγε: Μα δεν ξέρουμε. Άρα να πάει να ενημερωθεί από ποιον. Εγώ. Από το διοικητή τη Ποιο είναι ο διοικητή Ο κύριο Α, ο καινούριος. Ο κύριο Ο καινούριο είναι, είναι διοικητή Εγώ προσωπικά, εάν μάθαινα ότι με παρακολουθεί κάποιο, θα του έλεγα. φίλε, δεν γιατί το με παρακολουθεί. Είναι τόσο τι? απλό. Σαν μάθαινα. να είναι καφενείο. είναι Τον Γιάννη Λοβέρδο, δεν δίνει απαντήσει. Μάλλον δίνει με φοβερή ευκολία ο Γιάννη Λοβέρδο. Πάντα κάποιε απαντήσει δεν έγινε και τίποτα και θα πήγαινε. Ελά εδώ, ρε φίλε, γιατί με παρακολουθεί. <laughs> θα έλεγε αν ήταν ο Νίκο Ανδρουλάκη, αν ήταν στη θέση του Νίκο Ανδρουλάκη, θα πήγαινε και θα πήγαινε τον αρχηγό τη ΕΕΠ. Γιατί, ρε φίλε, με παρακολουθεί αυτά τα πολύ ωραία και τα, το πώ οι κυβερνητικοί το κάνουν χειρότερο, μαντάρα μεγαλύτερο όλο αυτό το σοβαρό θέμα που δεν ξέρουμε και καμία λεπτομέρεια του. άρα μπορούμε να φανταστούμε τα χειρότερα και δεν ξέρουμε και πώς θα εξελιχθεί γιατί διάφορα χαρτιά λένε ότι μπορεί να υπάρχουν κρυμμένα και να βγαίνουν σιγά σιγά γιατί έχουμε και εκλογές να μην το ξεχνάμε και αυτό λαός τώρα που θα αποφασίσει όπως μας είπε και ο Πρωθυπουργός στην αρχή ποιος θα την επόμενη τετραετία λαός τώρα μέρο δεύτερον Έλα Αποστόλη καλή σπέρα Καλη, ναι. Σε καλό από Ολλανδία, έχω έρθει για σεζόν. Okay. Τι δουλειά θα κάνει. Δουλεύω σερβίς. Σερβίς, στην Ολλανδία. Στην Ολλανδία, σε ένα νησί. Σε ένα νησί. Καλά, καλά είναι. Νησιά δεν είχαμε Α, όχι, εμεί δεν είχαμε. Τα παίρνει Τουρκία, ναι. Συγχαρητήρια. Ένα αυτό και δεύτερον, άστο με, με τι καταστάσει εκεί πέρα. Ναι, ναι, όχι, yeah. άστο. Λοιπόν, με Και τώρα, εντάξει, απλά μετά θα παίζετε, δεν θα αναπαράγετε Α, τα προβλήματα τέλος πάντων, που υπάρχουν. Από τη μία, επειδή είχα ξανά εδώ πέρα και πέρσι, όταν τα ακούσα από εδώ, είναι, είναι, είσαι κάποιο πιο ήρεμο. Όταν είχα γυρίσει Ελλάδα και τα ακούω από εκεί, σε πιάνει κάπως ένα, ένα αίσθημα, μια βεβαιότητα, ένα άγχο. Αυτό κατάλαβα εγώ. Τέλο πάντων, ε, Ετούμε, ευχαριστούμε και εύχομαι να προσφέρετε έτσι απλό χεραγέλιο. Καλή αντάμωση το Σεπτέμβρη. Καλημέρα, καλώ ήρθατε. Καλημέρα, καλώ σα βρήκανε. Καλη. Μη... Το είχαμε, ήταν λίγο εσπεσμένα ε. Μη μου ανοίγεις το στόμα τώρα Άσε με ε, τι είναι, Εσπεσμένα ήρθατε Ναι τέλος πάντων Ναι ήρθαμε ε, τι. Ε, ήρθατε. Ναι, ήρθαμε. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, θα πρέπει να το συζητάμε πολύ. Ότι ήρθαμε, ήρθαμε, ναι. ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. ναι. Επιτέλου ήρθατε, να πούμε. Σα παίρνουμε λίγο πιο νωρί, βέβαια. <σομίως> αλλά <σομίως> να σου κάνω μια ερώτηση, από όσο λέω. Τι. τι είχαμε πάντα στην Ελλάδα, ε, Δημοκρατία. Χάάάάρα, Δημοκρατία <σομίως> και δεξιά. Και δεξιά. Αλλά και δημοκρατία. Ναι, λοιπόν, τι θέλαμε πάντα στην Ελλάδα. Νέα δημοκρατία. Νέα δημοκρατία, αναμπάμπα μπαντάν. Ναι, νέα δημοκρατία, ναι. Θέλαμε μεταρρυθμίσει. Να πιάσουμε την ελληνική κοινωνία. Μεταρρυθμίσει, <σομίως> εξυγχρονισμού. Θέλαμε, θέλαμε. Αυτά. Εμεί τι κάναμε. Τους μαλάκε. Του μαλάκε, ναι. Τους αλλά, μαλάκες, ναι. αλλά, συγγνώμη, με ξεχωριστή επιτυχία. <laughs> με ξεχωριστή επιτυχία, μόνο κάτι παραπάνω. Λοιπόν, εμείς θα μας έλεγε κανεί ταλαντούχους Έχει μεγάλο Ε, δεν κάναμε τίποτα. Απλά όταν μα ανακαλύψανε ότι κλέβουμε, κάναμε ένα ειδικό δικαστήριο, Του βρήκαμε του κλέφτε, Του καταδικάσαμε να δώσουν τα λεφτά και να πάνε φυλακή. Δεν έγινε τίποτα από όλα αυτά. Γίνανε εκλογέ και βγήκαν πάλι οι ίδιοι. Και αφού βγήκανε πάλι οι ίδιοι, φτιάξανε τον νόμο περί υπουργών το 1828 μετά το δεύτερο τρίτο δάνειο. Εν τω μεταξύ, υπήρχαν και κάποιε ακτίδε και καλά φωτό. Δεν το βάζει ο... κάτω, είπε και τη νέα σεζόν να πάρει τα σπάσια ε... Λε, όπου, όπου μπορώ να φτιάξω τσουρέγγι. Θα τα φτιάξω! <Και>, μ' αρέσει. Μ' αρέσει λοιπόν, Και ήρθε μια αναλαμπή. Α, με, ναι, με πασόκ. Και πάμε με και αμύωτο, αμύωτο κέφι. Ε? Και συνεχίζουμε με το κέφι. μπρος. Με αμύωτο, τι, και τι να κάνουμε. Αφού είναι πάντα δεξιά η Ελλάδα και θέλει και μεταρρυθμίσει γιατί τώρα τα κάνει όλα αυτά ο κούλη. Και αρέσει σε αυτούς που, νε, που ζουν έξω. ε. ε. αυτού που ζουν έξω. Πες τα. Δεν να έρχονται εδώ μετά. Τέλος πάντων, τα λε εσύ, τα λε. Λοιπόν, ποιο ακούει. Και ξέρω ότι το Αν έχουμε άγιο, <χει> αν έχουμε άστρο, ναι Άρα λοιπόν οφείλουμε να ανάψουμε μια λαμπάδα στο Μητσοτάκι Αλλά εγώ δεν είμαι και πολύ ψηλό. ίσα με τον πόη μου θα είναι Το γιο μου όταν έγινε το Τσερνομιλ. Και θυμάμαι πώ έτρεχα να βρω σοκολατά για να μην βγει ο Κώστας μπακαλιάρο σκορδαλιά. Τότε. Τα θυμάμαι αυτά. Δεν ξεχνίονται. Αυτά συμμαδεύουν και καθορίζουν έναν άνθρωπο. Εδώ δύο ανθρώπους έχουν καθορίσει ε, με τα σοκολατάκια, την Τώρα και το Τσερνομίλ. Θυμόμαστε τη σειρά, τι να τη θυμόσαστε, παίζεται ακόμα το Κωνσταντίν και λένε. Άρα έχουν μεγαλώσει όλε η γενιζέ με αυτό. Και εκεί ο Ρόμας έκανε τον Κωνσταντίνο κατά Το δε έργο του Πολυδιάσημο ήταν το αποχετευτικό σύστημα του Βυζαντίου. Θα δώσω ένα παράδειγμα για το οποίο πρέπει όλοι εμείς να αντιληφθούμε γιατί διαφέρουμε. Γιατί είμαστε διαφορετικοί ως λαός, ως πολιτισμός. Το Λιβδοβίκο το 13ο και το Λιβδοβίκο το 13ο το ξέρω, το γνωρίζετε όλοι. Είναι αυτοί οι Γάλλοι βασιλείς, οι οποίοι θεωρούνται η αρχή, η απαρχή Ένα μεγαλειώδου λαού και έθνου των Γάλλων, που δεν υπάρχει έτσι κι αλλιώ. Οι Φράγκοι δεν είναι, France, δεν είναι, είναι Γερμανικό φίλο, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Ο Λιδοδίκο ο 13ο και 14ο, την εποχή που στην Κωνσταντινούπολη όλα τα σπίτια ήταν υποχρεωμένα να έχουν τουαλέτα και αποχετευτικό σύστημα. Το αποχετευτικό σύστημα στο Βυζάντιο. Δηλαδή δεν είχαμε μόνο τουαλέτα, όπω είχαμε στα χωριά μα παλιά, βγαίναμε είναι έξω. Έναν κανονικό δίκτυο όπου μέσα από ειδικέ έπρεπε να πηγαίνουν σε ένα συγκεκριμένο χώρο τα είδατα. Τα όπια είδα το νερό κτλ. και τα, τα αφοδέσματα μαγειπτώσει. Την εποχή εκείνη λοιπόν που είχαμε ένα εξαιρετικό αποχετετικό δίκτυο. Και θα πάω στη μηνογική Κρήτη. Mm, Αυτή είχε μπαιέρε είχε τα πάντα. Ο Λουθοβίκο 13 τρίτο, στην εποχή εκείνη που ζούσε το και ο 14%, οι Βασίλισ, αλλά και τα σπίτια δεν είχαν παίρνουν τα, τα κόπλα του έξω από τι mm. πόρτε. Mm. Δεν είχαν το Να επενθυμεί ότι ο Λουδοβήκο, ο δέκατο τρίτο είχε κάνει δύο φορέ μπάνιο το χρόνο, δύο φορέ μπιο και ο δέκα το καμία φορά στη ζωή. Του. Αυτό περίμενε ο ελληνικός λαός Μάρθου, ένα κόμμα που θα του θυμίσει ότι αυτή η χώρα έχει μια τεράστια ιστορία και τώρα θα σου πω τον ύμνο του κόμματος Στην Αγιά Σοφία γνάτια βλέπω τα ευζωνάκια Βυζάν, Βυζάν βαράτε παλαμάκια Να, να συμβάλλουμε στο κόμμα του Βελόπουλο. Βελόπουλο είναι αυτό που μα είπε για του δύο Λουδοβίκους που ένα έκανε δύο φορέ μπάνιε το χρόνο, άλλο καμία, άρα ποτέ στη ζωή του. Ενώ εμεί εδώ στην Κωνσταντινούπολη είχαμε το περίφημο αποχαιρετευτικό σύστημα του Βυζαντίου, που ο κατακουζινό το δούλευε συνέχεια, αλλά δεν μπορούσε να καταλάβει ράντου γιατί ήταν σε άλλο mood. Εντελώς, αυτά που βλέπαμε στα, στα σιριά, γίνονται στη ζωή. Ενώ κάποτε αντέγραφε. Η τηλεόραση και ο κινηματογράφο στη ζωή. Τώρα γίνεται το ακριβώ αντίθετο. Αντιγράφει η ζωή, η πολιτική τη Ελλάδα, τα serial πριν 20-30 χρόνια, πότε γράφτηκε αυτό. Μα φακελώνουν, μα φακελώνουν, όπω είπε και ο Γιώργος Παπανδρέου, που μίλησε στη Βουλή. Στι Ηνωμένε Πολιτείε η ιδιοκτησία των προσωπικών μα δεδομένων και συλλογικών μα δεδομένων, τα big data, ανήκει στα μεγαθύρια των πολυεθνικών εταιριών. Google, Facebook, Amazon, TikTok και άλλου. Απέναντι σε αυτόν τον λεγόμενο κατασκεπευτικό καπιταλισμό πολλοί πια προσπαθούν να αντισταθούν. Στην Κίνα η ιδιοκτησία των δεδομένων αυτών ανήκει στο κράτος ή στους μηχανισμούς του Κομμουνιστικού Κόμματος. Και στις δύο περιπτώσεις κράτος και ιδιωτικέ εταιρείες βρίσκουν τρόπους συνεργασίας και τελικά μας φακελώνουν. Θα είπε ο Γιώργος Παπανδρέου, ξέρει κάτι παραπάνω, τελικά να το έβγαλε το συμπέρασμα, ότι μας φακελώνει, το κρατάμε αυτό να το έχουμε στο νου μας, επειδή έχουμε και εκλογές, να δούμε τι θα γίνει εκεί. Το ζητούμενο είναι η αυτοδυναμία ή μάλλον η μη αυτοδυναμία ή η αυτοδυναμία, όπως θέλετε το παίρνετε και αυτό όμως είναι το καθοριστικό για το εκλογικό αποτέλεσμα. να αυτοδυναμία που δεν φαίνεται να την πιάνει η Νέα Δημοκρατία Μπορεί και να την πιάσει Ελλάδα Μην την Μπορεί και να την πιάσει Ελλάδα εκεί που πάει να σκύψει Να Ναυτοδυναμία που δεν φαίνεται να την η Νέα Δημοκρατία Μην την κλέσεις Σώπασε κύρα Δέσποινα Εκεί που πάει να σκύψει Ρελάθηκες μπορεί Με το σουγιά Στο κοκαλό Με το λουρί Στο Να Ναυτοδυναμία που δεν φαίνεται να την η Νέα Δημοκρατία Μην την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 Να τη πετιέτα που ξαρχεί Μια πίτσα! Κι αν και θερηγαίνει και καμακώνει το θερειό με το καμακτιτή. Εμεί πρέπει να μεγαλώσουμε την πσα. Μα, πετιέται, λοιπόν να τη πετιέται, κλείσαμε και επαναστατικά έτσι κάπως να θυμηθούμε εμβολισμένο όπω όλα εδώ δεν παίζει τίποτα έτσι σκέτο παρά μόνο σε ειδικέ περιπτώσεις φτάνουμε στο τέλος, τρίτο μέρος του λαού μας πάει στο μαγκαζίνο τα υπόλοιπα εμείς θα τα πούμε αύριο γεια σας Καλησπέρα από τη Χωριστή. Γεια. Yeah. Καλώ ήρθατε. Α, ah, <laughs> καλέ. Σα είχα ξεχάσει εσά. Περάσατε, πώ περάσατε, δύο μήνε. Εμεί δεν περάσαμε καθόλου καλά γιατί μα λείψατε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Πώ θα περάσατε, το βρέξατε. Το, το βουτήξαμε, ναι, το, το, το βρέξαμε, ναι, έτσι πώ το λε. Στα θερμά ή στα κυρία Στα θερμά, τι είμαστε τυπικά. Ναι, ναι, οι ηλικιωμένοι εκεί πάνε, στα θερμά. Όχι, αυτό, αγάπη μου, τα θερμά δεν για του ηλικιωμένου. Εμεί κάνουμε σπα από μικρή Ε, το ξέρουμε. Πού τα έχετε στην πόρτα σας, αλίμονο Αν δεν κάνετε ετσις, ποιο θα κάνει. Έλα, ωραία. Καλά ήταν. Συμπαθητικά, δεν λέω. Μπράβο, Αποστόλη μου. Mm. 5 Σεπτεμβρίου έχει η μου γενέθνια η Στελίτσα. Να την πω χρόνια πολλά. Να την πεις, πες την. Καλή αντάμωση στο φεστιβάλ της ΚΝΕ. Άδε, ναι. Σε λίγες μέρες θα σε δω από κοντά. Πού, Αθήνα ή Θεσσαλονίκη? Αθήνα. Γυρίστε, γυρίστε, γυρίστε. Σπάει η φωνή μου... Δεν μπορώ ούτε το Δασκαλίτσα στην καινούργια σεζόν γύρης γύρισε... Α, γύρι... α ε, ναι. Γυρέψε, και να, γυρεύει εκεί να βρει γόμενα. Όχι, εντάξει, είναι εξαιρετική. Να σου πω κάτι, τελικά κάποιο τη έλεγε ότι ρεσί με τη Νέα Δημοκρατία λέει: Καθόμαστε με τον κορονοϊό και πληρωνόμαστε. Λοιπόν, παιδιά, να εξοφλήσετε την τρεπτέα προκαταβολή, εντάξει. Που νομίζατε ότι θα κάθεστε και θα πληρώνεστε με το μυτσοτάκι. Να την εξοφλήσετε όλοι, εντάξει. κράτο έχει έξοδα πολλά. Άντε, φιλιά, γεια. Yeah. Καλή σεζόν, γεια. Σα έχει ο άδωνη μαλά, σα έχει δώσει σωμάκι να φάτε Είναι αλήθεια και εμεί δεν το κιμάμε. Σα δίνει σωμάκι που πουτάνα ο άνθο έτσι απόταν το... να το λέω δυνατά. Μ' αρέσει να ανανά. Να. Δεν τα λέω το άλλο, θα σου κρατήσει. Είμαι πουτάνα Σου. Κακό ν'α του πίτρε του καρκινύρε, κακό πιο φορέ, που να μου χαρά. Γα... Θα το πω. Σαράζαμω ήρνα να μα... ζευγάρι ρε... ρε... καπτών. Ρε... Δεν ζητάω όσο τη γνώμη, Υπόθεση τη καιυρία. Την οποία εγώ εξακολουθώ να πιστεύω προφανώ, γιατί λέει κάποιο ζήτησα συγνώμη, δεν έχω τι ποτέ συγνώμη για τησκευορία. Όχι φαναγιά μου ήδρα. Ο άδουνο με την ξεφτίλη έχει τσακωθεί προπολού, πολλού οπότε δεν έχει σημασία. Δεν έχει... Τι βάζουμε αυτά που είπε ενώ λέει ότι δεν τάπε, τι δεν τα βάζουμε. Έρεμα έχει δίκιο να με, ο άνθρωπο είναι ό. ,τι... Πυρότερο, έχουμε δύο έτσι. Και έχουμε ψηφίσει. <συμίξι> δεν το έχουμε δει μόνο και έχουμε ψηφίσει. <συμίξι> <συμίξι> σε πρώτε θέσει <συμίξι> στην περιφέρει <συμίξι> του. Σκέψου λοιπόν και του ανθρώπου μα που το θερούν το κάτι άλλο. Είναι απίστευτο έτσι. Καθόλου δεν <συμίξι> είναι απίστευτο. Έχει δει ε... τη ε... νούμερα κάνει το Survivor, έχει δει τη νούμερα έκανε τον Big Brother; ή μια ή άλλη σαπίλα. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Πόσο, <συμίξι> ναι, ναι, ναι, ναι. Πόσο ναι, ναι. κόσμο μαζεύουν οι τράπερ. Αυτή η σαπίλα μεταφράζεται σε κάθε επαγγελματικό χώρο με άλλο πρόσωπο. Έβγα στην Λεόσχε να μην σα χράδιο και αρχιά να μάθει. Έβγαζε τη Λόρα σ' αγόρι μου λίγο. Ποιος να βγει <laughs> εγώ. Ε, το Μέγκα. Γιατί. Ε, το φρένια. Γιατί να βγω. Το ρε όλοι ρε. Γιατί ρε. Αφού είσαστε το νου. Τι είμαστε, είμαστε εμείς. Νούμερο ένα. Α. Ακούτε το νούμερο έτσι και λες είμαστε. Ναι τάξτε,